όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Κάρλ Μάρξ Κριτική της αγελιανή φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου. Εισαγωγή. Αποσπάσματα. Μετάφραση. Μπάμπης Λικούδης Η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση για κάθε κριτική Η εγκόσμια ύπαρξη της πλάνης αμφισβητείται από τη στιγμή που ο ουράνιος της λόγος υπερβωμών και αισιών αναιρείται ο άνθρωπος που δεν θα έχει βρει στη φαντασμαγορική πραγματικότητα του ουρανού όπου αναζητούσε έναν υπεράνθρωπο παρά την αντανάκλαση του εαυτού του, δεν θα είναι πια διατεθειμένος να βρίσκει απλώς την ομοίωσή του τον μία άνθρωπο εκεί όπου αναζητά και υποχρεωτικά πρέπει να αναζητά την αυθεντική του πραγματικότητα. Η βάση της αντιθρησκευτικής κριτικής είναι απλή. Ο άνθρωπος κάνει τη θρησκεία, όχι η θρησκεία των άνθρωπων. Βέβαια, η θρησκεία είναι η αυτοσυνείδηση και η αυτοσυναίσθηση του ανθρώπου που ακόμη δεν έχει βρει τον εαυτό του ή που τον έχει ξαναχάσει. Ο άνθρωπος, όμως, δεν είναι μια αφηρημένη ουσία, κουρνιασμένη κάπου έξω από τον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι ο κόσμος του ανθρώπου, το κράτος, η κοινωνία. Το κράτος αυτό, η κοινωνία αυτή, παράγουν τη θρησκεία, μια αντεστραμμένη συνείδηση του κόσμου δηλαδή γιατί αυτά τα ίδια είναι ένας κόσμος ανεστραμμένος. Η θρησκεία είναι η καθολική θεωρία του κόσμου τούτου, η εγκυκλοπαιδική του συνόψιση, η εκλαϊκευμένη λογική του, το σπιριτσουαλιστικό του που αντωνερ, ο ενθουσιασμός του, η ηθική του κύρωση, το μεγαλόπρεπο συμπληρωμά του, το καθολικό θεμέλιο της παραμυθίας του και τη δικαίωσής του. Είναι η φαντασμαγορική πραγμάτωση τη ανθρώπινη ουσία γιατί η ανθρώπινη ουσία δεν έχει πραγματοθεί αληθινά. Πάλι, λοιπόν, εναντίον της θρησκείας, σημαίνει πάλι εναντίον του κόσμου που πνευματικό του άρωμα είναι η θρησκεία. Η θρησκευτική καχεξία είναι κατά ένα μέρος η έκφραση της πραγματικής καχεξίας και κατά ένα άλλο μέρος η διαμαρτυρία εναντία στην πραγματική καχεξία. Η θρησκεία είναι ο στεναχμός του καταπιεζόμενου πλάσματος η θαλπωρή ενός άκαρδου κόσμου. Είναι το πνεύμα ενός κόσμου, από που το πνεύμα έχει λύψει. Η θρησκεία είναι το όποιο του λαού. Ξεπέρασμα της θρησκείας, σαν απατηλής ευτυχίας του λαού, σημαίνει την απέτηση της πραγματικής του ευτυχίας. Η απέτηση να αρνηθεί τις αυταπάτες σχετικά με την κατάστασή του, σημαίνει απέτηση να αρνηθεί μια κατάσταση που έχει ανάγκη από αυταπάτες. Η κριτική της θρισκίας λοιπόν, είναι ενσπέρματη η κριτική της κιλάδας αυτής των δακρύων που η θρησκεία αποτελεί το φωτοστέφανο της. Η κριτική ξεγύμνωσε τις αλυσίδε από τα φανταστικά λουλούδια που της σκέπαζαν, όχι για να κουβαλά ο άνθρωπος τις αλυσίδες χωρίς φαντασία, απελπισμένα, αλλά για να πετάξει τις αλυσίδες και να περισυλλέξει το ζωντανό άνθο. Η κριτική της θρησκείας καταστρέφει τις αυταπάτες του ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να δράσει, να σκεφτεί, να διαμορφώσει την πραγματικότητά του σαν άνθρωπος απαλλαγμένος από τις αυταπάτες που έχει φτάσει στην ηλικία του λόγου, για να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του δηλαδή γύρω από τον πραγματικό του ήλιο. Η θρησκεία δεν είναι παρά ο απατηλός ήλιος που περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο, όσο ο άνθρωπος δεν περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Στόχος της ιστορίας είναι λοιπόν, μετά την εξαφάνιση του επέκεινα της αλήθειας, να καθιερώσει την αλήθεια του ενθάδε. Καταρχήν, είναι στόχος της φιλοσοφίας που υπηρετεί την ιστορία, αμέσως μόλις ξεμασκαρευτεί η ιερή μορφή της αυτοαλωτρίωση του ανθρώπου, να ξεμασκαρέψει την αυτοαλωτρίωση και στις βέβιλες μορφές της. Η κριτική του ουρανού μετατρέπεται έτσι σε κριτική της γης, η κριτική της θρησκείας σε κριτική του δικαίου, η κριτική της θεολογίας σε κριτική της πολιτικής. Τη γερμανική της γερμανικής φιλοσοφίας, του κράτους και του δικαίου, τις οποίες ο Χέγγελ έδωσε τη συνεπέστερη, την πλουσιότερη και την τελευταία της έκδοση, είναι ταυτόχρονα η κριτική ανάλυση του σύγχρονου κράτους και της αντίστοιχης πραγματικότητας και η αποφασιστική άρνηση κάθε προηγούμενου τρόπου της γερμανικής πολιτικής και νομική συνείδησης, συνείδηση της οποίας η θεωρητική φιλοσοφία του δικαίου αποτελεί τη και την καθολικότερη έκφραση, φτασμένη στο επίπεδο επιστήμης. Μόνο στη Γερμανία μπορούσε να γεννηθεί η θεωρητική φιλοσοφία του δικαίου, ο αφηρημένος και υπερβατικός αυτός τρόπος στοχασμού πάνω στο σύγχρονο κράτος, του οποίου η πραγματικότητα παραμένει ένα επέκεινα, ακόμα και αν το επέκεινα αυτό βρίσκεται απλώς και μόνο επέκεινα του ρήνου. Αντίθετα όμως, η γερμανική αντίληψη για το σύγχρονο κράτος που κάνει αφαίρεση του πραγματικού ανθρώπου, δεν ήταν δυνατή παρά επειδή και στο βαθμό που το ίδιο το σύγχρονο κράτο κάνει αφαίρεση του πραγματικού ανθρώπου ή που δεν ικανοποιεί τον ολοκληρωμένο άνθρωπο παρά με φανταστικό τρόπο. Στην πολιτική, οι Γερμανοί στοχάστηκαν αυτό που οι άλλοι έκαναν. Η Γερμανία ήταν η θεωρητική του συνείδηση. Η αλαζονική αφαίρεση και μεταρσίωση της σκέψης συμπορεύτηκαν πάντα με τη στενότητα και τη φτήνια της γερμανικής πραγματικότητας. Αν το στάτους κβό του γερμανικού κρατικού συστήματος εκφράζει το παλαιό καθεστώς στην τελειότητά του, τελειότητα του αγαθίου, του χωμένου βαθιά στη σάρκα του σύγχρονου κράτους, το στάτους κβό της γερμανικής επιστήμης του κράτους, εκφράζει το σύγχρονο κράτος στην ατέλειά του. Εκφράζει την αρρώστια της ίδιας της σάρκας. Και από μόνο το χαρακτήρα της, του ορκισμένου αντιπάλου της παλιάς μορφής της γερμανικής πολιτικής συνείδησης, η κριτική της θεωρητικής φιλοσοφίας του δικαίου δεν αναζητά στον εαυτό της το σκοπό της, αλλά κατευθύνεται προ στόχου για τη λύση των οποίων μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Η πρακτική. Αναμφίβολα, το όπλο της κριτικής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κριτική των όπλων. Η ηλική δύναμη δεν μπορεί να νικηθεί παρά μόνο από την ηλική δύναμη. Αλλά και η θεωρία γίνεται κι αυτή δύναμη αφότου κατακτήσει τις μάζες. Η θεωρία είναι ικανή να κατακτήσει τις μάζες όταν αποδεικνύει ad hominem και προβαίνει σε ad hominem αποδείξεις, γίνει ριζοσπαστική. Ριζοσπαστική σημαίνει να πιάνει τα πράγματα από τη ρίζα. Η ρίζα όμως για τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η φανερή απόδειξη του ριζοσπαστισμού της γερμανικής θεωρίας, άρα και της πρακτικής της δύναμης, είναι ότι έχει σαν αφετηρία την αποφασιστική και θετική εξάλληψη της θρησκείας. Η κριτική της θρησκείας οδηγεί στη διδαχή ότι ο άνθρωπος είναι το υπέρτατο όν για τον άνθρωπο. Δηλαδή, στην κατηγορική επιταγή. Τη ανατροπή όλων των σχέσεων που κάνουν τον άνθρωπο ένα ταπεινωμένο, υποδουλωμένο, εγκαταλειμμένο, περιφρονημένο. Σχέσεων που δεν θα μπορούσε κανείς καλύτερα να τις χαρακτηρίσει, παρά με την αναφώνηση εκείνη ενός Γάλλου όταν πληροφορήθηκε την επιβολή φόρου στα σκυλιά. Κακόμοιρα σκυλιά θέλουν να σα μεταχειριστούν σαν ανθρώπου. <Το> Αναμφίβολα ο λούθυρο εξειδωτέρωσε τη δουλεία από ευλάβεια, αντικαθιστώντας την με τη δουλεία από πεποίθηση. Τσάκισε την πίστη στην εξουσία, αποκαθιστώντας την εξουσία της πίστης. Μετέτρεψε τους παπάδες σε λαϊκούς, μετατρέποντας τους λαϊκούς σε παπάδες. Απελευθέρωσε τον άνθρωπο από την εξωτερική θρησκευτικότητα, κάνοντας τη θρησκευτικότητα συνείδηση του ανθρώπου. Απάλλαξε το σώμα από τις αλυσίδε του, την καρδιά. Αν όμως ο πρωτεσταντισμός δεν ήταν η πραγματική λύση του προβλήματος, ήταν ο σωστός τρόπος να τεθεί το πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα, δεν πρόκειται για την πάλη του λαϊκού ενάντια στον παπά, αλλά για την πάλη ενάντια στον παπά που έχει μέσα του, ενάντια στην παπαδοκρατική του φύση. Και όπως η μεταμόρφωση των λαϊκών σε παπάδες, έργο του πρωτεσταντισμού, χειραφέτησε τους λαϊκούς εκείνους πάπες, τους ηγεμώνες, με ολόκληρη την κλίκα του των προνομιούχων και των Φιλιστέων, έτσι και η μεταμόρφωση από τη φιλοσοφία των παπαδοποιημένων Γερμανών σε ανθρώπους, θα απελευθερώσει το λαό. Αλλά όπως και η χειραφέτηση δεν σταμάτησε στους ηγεμόνες, η εκοσμήκευση των αγαθών δεν θα σταματήσει στην απογύμνωση της Εκκλησίας σήμερα που η ίδια η θεολογία πέτυχε, το πιο ανελεύθερο γεγονός της γερμανικής ιστορίας, το quo μας, θα συντριβεί πάνω στη φιλοσοφία. Οι επαναστάσεις έχουν ανάγκη από ένα παθητικό στοιχείο, μια υλική βάση. Η θεωρία δεν πραγματώνεται ποτέ σε ένα λαό, παρά στο βαθμό που αποτελεί την πραγματοποίηση των αναγκών του. Το τεράστιο χάσμα που χωρίζει τις απαιτήσεις της γερμανικής σκέψης και τις απαντήσεις που τις προμηθεύει η γερμανική πραγματικότητα, θα έχει σαν επακόλουθο, το διαζύγιο της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του εαυτού της. Πού λοιπόν βρίσκεται η θετική δυνατότητα της γερμανικής χειραφέτησης? Απάντηση. Στη διαμόρφωση μιας τάξης με ρυζικές αλυσίδες. Μιας τάξης της κοινωνίας των ιδιωτών που να μην είναι τάξη της κοινωνίας των ιδιωτών. Ενός κοινωνικού στρώματος που να είναι η διάλυση όλων των στρωμάτων. μια σφαίρα που να έχει χαρακτήρα καθολικότητας εξαιτίας της καθολικότητας των παθών της. Που να μην διεκδικεί το επιμέρους δικαίωμα, γιατί έχει υποστεί όχι πια επιμέρους αδικία, αλλά την αδικία καθε αυτή. Που να μην μπορεί πια να επέρεται για έναν ιστορικό τίτλο, αλλά μόνο για έναν τίτλο ανθρώπινο. Που να μην βρίσκεται σε αποκλειστική αντίθεση με τις συνέπειε, αλλά σε συστηματική αντίθεση με τις προϋποθέσεις του γερμανικού πολιτικού καθεστώτος. Μια σφαίρα τέλο που να μην μπορεί να χειραφετηθεί χωρίς να χειραφετηθεί απ' όλες τις άλλες σφαίρες της κοινωνίας και χωρίς με αυτό τον τρόπο να χειραφετήσει όλες τις άλλες σφαίρες της κοινωνίας που να είναι με μια λέξη «η ολική απώλεια του ανθρώπου» και άρα να μην μπορεί να επανακτήσει τον εαυτό της χωρίς μια «ολική επανακτήση του ανθρώπου» Η διάλυση αυτή τη κοινωνία πραγματωμένη σε μια επιμέρους τάξη, είναι το Προλεταριάτο. Αναγγέλλοντας τη διάλυση της προγενέστερης τάξης του κόσμου, το Προλεταριάτο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκφράζει το μυστικό της ίδιας του της ύπαρξης, γιατί είναι η de facto διάλυση της τάξης αυτής. Ζητώντας την άρνηση της ατομικής ιδιοκτησία το Προλεταριάτο ανυψώνει σε αρχή της κοινωνίας εκείνο που η κοινωνία έθεσε σαν αρχή για αυτό, αυτό που προσωποποιεί χωρίς να έχει αυτό το ίδιο συμμετάσχει σε το καθόλου, μια και είναι το αρνητικό αποτέλεσμα της κοινωνίας. Ο προλετάριος λοιπόν βρίσκεται σε σχέση με τον κόσμο του μέλλοντος να έχει το ίδιο δικαίωμα που έχει ο γερμανός βασιλιάς σε σχέση με τον κόσμο του παρόντος όταν λέει για το λαό πως είναι ο λαός του, όπως λέει για το άλογο πως είναι το αλογό του. Ο βασιλιάς, διακηρύσσοντας πως ο λαός είναι ατομική του ιδιοκτησία, εκφράζει ταυτόχρονα και το ότι ο ατομικός ιδιοκτήτης είναι βασιλιάς. Η φιλοσοφία βρίσκει στο προλεταριάτο τα υλικά της όπλα, όπως το προλεταριάτο βρίσκει στη φιλοσοφία τα πνευματικά του όπλα. Και αμέσως, μόλις η αστραπή τη σκέψης θα χτυπήσει κατά καρδα το παρθένο του το λαϊκό έδαφος, θα συντελεστεί η χειραφέτηση. Η κεφαλή της χειραφέτησης είναι η φιλοσοφία. Καρδιά της το προλεταριάτο. Η φιλοσοφία δεν μπορεί να πραγματοθεί χωρίς να εξαλείψει το προλεταριάτο. Το προλεταριάτο δεν μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς να πραγματώσει τη φιλοσοφία. Στοιχεία για την αγορά χαλκού